Στίχη 12-20. Βαρία η ενοχή των ηθικών παρεκτροπών. 12. Α επανέλθω τώρα στο ζήτημα των ηθικών. Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, δεν συμφέρουν όμω όλα. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα γίνω δούλωση τίποτε. 13. Τα φαγητά έχουν γίνει δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Ο Θεό δε. Θα καταργήσει την μέλουσαν ζωή και αυτήν και εκείνα. Ή μπορείτε λοιπόν να τρώγετε ό,τι επιθυμείτε, αρκεί μόνο να μην γίνεστε δούλοι του φαγητού και της κοιλίας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τη γενετήσεων επιθυμίαν, διότι το σώμα δεν έχει γίνει δια την πορνείαν, αλλά δια των Κύριων, δια να του ανήκει ως μέλο του. Και ο Κύριος είναι δια το σώμα, για να αυτό. 14. Το ότι δε το σώμα δια του θανάτου διαλύεται δεν έχει σημασία. Ο Θεός και τον Κύριον ανέστησε και είμαστε όλους τα αναστήσει δια της δυνάμεώς Του. 15. Ναι, το σώμα δεν έγινε δια την πορνεία αλλά δια τον Κύριον. Δεν ξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Να αποσπάσω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάμω πόρνης μέλη. Μη ποτέ να το κάμω. 16. Ή δεν εξεύρεται ότι εκείνος που συνδέεται στενός και προσκολάται προς την πόρνην είναι ένα σώμα με αυτήν. Διότι λέγει η Γραφή θα γίνουν οι δύο μία σάρκα. 7. Εκείνος όμως που προσκολάται στον κύριο Κύριον γεμίζει ολόκληρος και διευθύνεται ολόκληρος από το πνεύμα του Κυρίου και γίνεται εν πνεύμα με Αυτόν. 18. Φεύγετε μακράν από την πορνίαν. Κάθε αμάρτημα που θα κάμει τυχόν ο άνθρωπος δεν βλάπτει τόσο αμέσω και κατευθείαν το σώμα. Εκείνος όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιόν του το σώμα, διότι με την παράνομο μίξη μολύνει αμέσω και πληγώνει αυτήν τη ρίζαν του πολλαπλασιασμού των ανθρώπων και συντελεί στην διάλυση της οικογενείας. 19. Ή δεν ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος το οποίον κατοικεί μέσα σας και το έχετε λάβει από τον Θεό και συνεπώς δεν ανήκεται στον εαυτό σας. 20. Ναι, δεν ορίζετε τον εαυτό σας διότι εξαγοραστήκατε με τίμημα βαρύ με το ατίμητο αίμα του Χριστού. Αποφεύγετε λοιπόν κάθε σχράμ πράξινη που γίνεται με το σώμα. Και αποδιώκεται κάθε πονηρά σκέψη και επιθυμία από το πνεύμα σας. Και έτσι δοξάσετε τον Θεό με το σώμα σας και με το πνεύμα σας τα οποία ανήκουν στον Θεό.